Μέρος Β. Τα αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα συνέχεια. Κεφάλαιο 8. Τεχνολογία και υπολογισμός. Η τεχνολογία αποτελεί ίσως το πιο ορατό και άμεσο αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης. Ο υπολογισμός, ως γενική μορφή τυποποιημένης επεξεργασίας πληροφορίας, βρίσκεται στον πυρήνα των περισσότερων σύγχρονων τεχνολογιών. Ωστόσο, η εντυπωσιακή πρόοδος των υπολογιστικών συστημάτων συχνά συγχέεται με πρόοδο στην κατανόηση. Τα αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν την τεχνολογία και τον υπολογισμό δεν σχετίζονται μόνο με το τι μπορούμε να κατασκευάσουμε. Αλλά με το τι μπορούμε να κατανοήσουμε, να εξηγήσουμε και να ελέγξουμε. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τρεις βασικούς άξονες. Τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και κατανόησης. Τα θεμελιώδη όρια της υπολογισμότητα και το ενδεχόμενο μιας τεχνολογίας που προηγείται της θεωρίας της. 8,1 τεχνητή νοημοσύνη και κατανόηση. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται συχνά ως απόδειξη ότι οι μηχανές μπορούν να επιτελέσουν λειτουργίες που άλλοτε θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινες. Συστήματα που αναγνωρίζουν πρότυπα. Παράγουν γλώσσα ή λαμβάνουν αποφάσεις ενισχύουν την εντύπωση ότι η κατανόηση μπορεί να αναχθεί σε υπολογιστική διαδικασία. Το αναπάντητο ερώτημα είναι αν η επιτυχής εκτέλεση μιας λειτουργίας συνεπάγεται και κατανόηση. Ένα σύστημα μπορεί να παράγει ορθές απαντήσεις χωρίς να διαθέτει επίγνωση του νοήματος αυτών που επεξεργάζεται. Η διάκριση ανάμεσα στη συμπεριφορική επάρκεια και στην ενιολογική κατανόηση παραμένει κρίσιμη. Η δυσκολία του προβλήματος έγκυται στο γεγονός ότι η κατανόηση δεν ορίζεται εύκολα με λειτουργικού όρους. Περιλαμβάνει πρόθεση, πλαίσιο, σημασία και συχνά βιωματική διάσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσωμιώνει πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αλλά δεν είναι σαφές αν και πως αυτές οι προσομοιώσεις αντιστοιχούν σε κατανόηση. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό όχι επειδή οι υπολογιστικές μέθοδοι είναι ανεπαρκείς. Αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε αν η κατανόηση είναι ιδιότητα που μπορεί να περιγραφεί πλήρως. Υπολογιστικά ή αν διαφορετικό ενοιολογικό πλαίσιο. 8,2 όρια υπολογισμότητα. Ο υπολογισμός συχνά αντιμετωπίζεται ως καθολικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Η αύξηση της υπολογιστικής ισχύω δημιουργεί την προσδοκία ότι κάθε πρόβλημα είναι αργά ή γρήγορα, υπολογίσιμο. Ωστόσο, η ίδια η θεωρία του υπολογισμού θέτει σαφή όρια σε αυτή την αντίληψη. Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιληθούν από κανένα αλγοριθμικό σύστημα, ανεξαρτήτως πόρων ή χρόνου. Άλλα προβλήματα είναι θεωρητικά υπολογίσιμα, αλλά πρακτικά απρόσιτα λόγω εκθετικής πολυπλοκότητας. Τα όρια αυτά δεν είναι τεχνικές δυσκολίες, είναι θεμελιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του υπολογισμού. Το αναπάντητο ερώτημα δεν αφορά μόνο ποια προβλήματα είναι υπολογίσιμα, αλλά τι σημαίνει αυτό για τη γνώση. Αν ορισμένα ερωτήματα δεν μπορούν να επιληθούν αλγοριθμικά τότε η εξάρτηση της κοινωνίας από υπολογιστικά συστήματα έχει εν γενή όρια. Η αναγνώριση των ορίων της υπολογισιμότητας υπονομεύει την ιδέα της τεχνολογικής παντοδυναμίας. Δείχνει ότι η υπολογιστική προσέγγιση είναι ισχυρή, αλλά όχι καθολική, και ότι ορισμένες μορφές κατανόησης ή απόφαση δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως. 8.3 Τεχνολογία χωρίς θεωρία Ιστορικά η τεχνολογία αναπτύχθηκε συχνά παράλληλα με τη θεωρητική κατανόηση. Στη σύγχρονη εποχή, όμως, παρατηρείται ένα φαινόμενο αντιστροφής. Τεχνολογικά συστήματα υψηλής απόδοσης προηγούνται της πλήρους θεωρητικής τους ερμηνείας. Ιδιαίτερα στα πολύπλοκα υπολογιστικά συστήματα. Η λειτουργικότητα δεν συνοδεύεται πάντα από διαφάνεια. Τα συστήματα δουλεύουν. Αλλά δεν είναι πάντα σαφές γιατί. Η απουσία ερμηνευσιμότητας θέτει ερωτήματα για την αξιοπιστία, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Το αναπάντητο ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη τεχνολογία χωρίς επαρκές θεωρητικό υπόβαθρο. Η ιστορία δείχνει ότι η έλλειψη κατανόησης δεν εμποδίζει τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία, αλλά δημιουργεί μακροπρόθεσμου κινδύνους, όταν τα συστήματα αποτυγχάνουν ή παράγουν ανεπιθύμητε συνέπειε. Η απουσία θεωρίας καθιστά δύσκολη τη διόρθωση. Η τεχνολογία χωρίς θεωρία μετατρέπει τη γνώση σε πρακτική ικανότητα χωρίς ενοιολογική θεμελίωση. Αυτό δεν ακυρώνει την αξία της. Αλλά περιορίζει τη δυνατότητα υπεύθυνης χρήσης της. Μεταβατική παρατήρηση. Τα αναπάντητα ερωτήματα της τεχνολογίας και του υπολογισμού δείχνουν ότι η αύξηση της ισχύως δεν ισοδυναμεί με αύξηση της κατανόηση η τεχνητή νοημοσύνη, τα όρια της υπολογισμότητα και η απόσταση ανάμεσα στη λειτουργικότητα και τη θεωρία αποκαλύπτουν ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη στοχαστική σκέψη. Στο επόμενο κεφάλαιο, η ανάλυση στρέφεται στη συνάντηση επιστήμης και κοινωνίας, όπου τα αναπάντητα ερωτήματα αποκτούν πολιτικές, ηθικές και θεσμικές διαστάσεις.